Η κενή διαθηκη διαθήκη μετασυντόμου ερμηνεία. Υποπαναγιώτου Νίτρα Μπέλα. Έκδοση 35η. Αδελφό τη Θεολόγωνο Σωτήρ. Ισάβρων 42. Τηλέφωνο 3622 108. Αθήνα Μάιο 1993. Αποκάλυψη Ιωάννου. Αναγνώστρια Κατερίνα Κουρί. Εισαγωγή στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, σελίδα 975 Βιβλίο προφητικών, ει το οποίο ο Θεόπνευστο Συγγραφέας εκθέτει την αποκάλυψη, την οποία έδωκε ναυτό ο Θεό, η να δείξει στου δούλου αυτού, αδύοι γενέστε εντάχει. αποκαλυψεως κεφάλαιο Α, στιχος ένα. Συγγραφέας δαυτού είναι ο δούλος του Χριστού Ιωάννη, όσο ίδιο κατονομάζει αυτόν ει αυτόν τον πρώτων στίχον του βιβλίου. Και υπέθεσαν μέντινε ότι ο Ιωάννη Ούτω είναι άλλο τη παρά τον Απόστολον Ιωάννη. Περίτιού του όμω προσώπου, απολαύοντα εν τη Αποστολική Εκκλησία το Σου του Κύρου, ώστε σύγγραμμα αυτού να περιληφθεί ω θεόπνευστον ει τον κανόνα τη κοινή διαθήκη, δεν έχουμε σοβαράντινα και αδιαμφισβήτητων μαρτυρίαν εκ τη ιστορία των Αποστολικών χρόνων. Ο Ιωάννη λοιπόν, ως ο συγγραφεύτη Αποκαλύψεω, είναι αυτό ο ο Απόστολο και Ευακαιριστή Ιωάννη. Σκοπός για τον οποίο ο Θεός Απόστολος συνέγραψε το βιβλίο τούτο είναι να προτρέψει μέν τους πιστούς όπως διεγρηγόρσεως και Μετανίας προπαρασκευάζουνε αυτούς για τη Δευτέρα του Κυρίου παρουσίαν, παρηγορήσει δε αυτούς ή να με θυπομονείς και ελπίδος αντιμετωπίζωσης τα θλίψης έτεινες στα προηγηθώσεις της παρουσίας ταύτης. Κατακολουθίαν κύριον θέμα του βιβλίου είναι ο πρώτης δευτέρας παρουσίας του Κυρίου Αγών μεταξύ της Βασιλείας του Θεού και της δυνάμεως του Σατανά ή της εν τέλει κατασυντρίβεται δια του Ιησού Χριστού και του οριστικού θριάμβου της Εκκλησίας της εκπροσωπούση την Βασιλεία του Θεού. Ιδιόλου δε το βιβλίο διήκουσα έννοια είναι ο αγωνούτος του εσφαγμένου αρνίου ήδη του Ιησού Χριστού το οποίο εξήρθε νικών και είναι νικοί σα, δηλαδή ο Χριστός ο Σατανάν από της πρώτης παρουσία αυτού επί της γης και συμβασιλεύον ήδη μετά του Θεού πατρός το ουρανό, είναι και τώρα πραγματικός Κύριος του κόσμου και των εναυτό συμβενόντον. Παρά την εν το παρόντι αιώνι προσωρινή και περιορισμένη επικράτηση του Σατανά, το Αρνείο εξακολουθεί να είναι ο κύριο τη Ιστορία των Ανθρώπων. Θα έλθει δέο κριτή και βασιλεύς ή να εκμηδενίσει τον και κρίνει ζώντα και νεκρού. Οπότε αποδίδον εκάστοτε τα έργα αυτού, θα εγκαθιδρύσει νέα τάξη πραγμάτων. Εντίο που η Νέα Ιερουσαλήμ, η αποτελεστιστομένη υπό τη εν ουρανή ιστονδυγυναικέ Εκκλησία των Πιστών. «Εν κενό ουρανό και κενή γη, θα απολαύσει εναλίκτο κοινωνίαματα του Θεού της μακαριότητος και δόξης αυτού». Τόπος δε τη συγγραφής του βιβλίου πιθανότατα είναι η νήσου όπου, ως δηλούται εν τη αρχή του βιβλίου, κεφάλαιο Α στήχος 9, εγένοντο εις τον Ιωάννην, ε του Θεού αποκαλύψεις, επεριληφθήσεις το βιβλίο». Ιστην ίσον δετάφτην ο Θείος Απόστολος εξορίστηκε κατά το 14ο έτος της Βασιλείας του Δωμετιανού, του τέστη περί των 95 μετά Χριστών, όσο αναφέρει ο Ευσέβιος εν το χρονικό αυτού. Περίπου κατά των αυτών χρόνων συνεγράφηκε η Αποκάλυψης υπό την οποία εντύπωση των οπτασιών τας οποίας εν εξτάσει είδε ο Ιωάννης.